Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρε, αλλά το Θεό φωνή αγαλιάσεω, ότι κύριο ύψιστο φοβερό βασιλεύει μέγα, αντιπάσαν την γη. Υπέταξε λαού ημίν και έθνη υπό του πόδας ημών, εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν αυτού, την καλονήν κόβ, είναι Ανέβει ο Θεό εν αλλαγμό, κύριο εν φωνή Ψάλετε Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, Ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε. ότι βασιλεύει πάση τη γη ο Θεό, συνετό συνετός, εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου Αυτού. Άρχοντες λαών συνήθισαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού η κρατεοί τη γης σφόδρα επήρθησαν. Μέγας Κύριος καινετός σφόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρει Αγίου Αυτού, ευρίζω αγαλλιάματι πάσης της γης, ορισιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη στο του, του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώστηται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι, οι βασιλείς της γης συνήθισαν ήρθωσαν επί το Αυτό, αυτοί οι δόντες ούτως εφαύμασαν, εταράφησαν, εσαλέφησαν τρόμως το Αυτόν, εκεί ο δίνες ους εν πνεύματι βιαίως συντρίψεις πλοία θαρσή. Καθάπερ, ούτω και είδουμεν, εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίως εν αυτήν στον τον αιώνα, ο Θεός το σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός ούτω και η ένεση σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Και το, το όρος Ιόν, αγαλιάστο σαν εφυγατέρες της ιδέας, εν την κρυμάτων σου Κύριε. κυκλώσετε Ιόν και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της αυτής». Θέστε τα σκαρδία Σιμώνες εις την δύναμιν αυτής και καταδιέλεστε τα βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γεναιάν ότι ούτως εστήν ο Θεός Σιμών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσατε τα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γεννείς και η των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος κυπένης, το στόμα μου λαλείς εσοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνηση. Κληνώ παραβολήν το ούς μου, ανοίξουν το πρόβλημά μου. Ήνατί φοβούμαιν η μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσινε. πεπιθότες επί τη δυνάμια αυτών και επί το πλήθυ του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδερφός, ού λυτρούτε, λυτρώσε που δώσει το Θεό εξήνασμα αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού, και εκοπία μες τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος, που κατα καταφθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνήσκοντας Επί το αυτό άφρον και άνος απολούνται και καταλήψως οι ναλωτροίες των πλούτων αυτών, και η τάφη αυτών οικείε αυτών εστον αιώνα. Στην νόματα αυτών ει γενεάν και γενεάν, επικαλέσανται τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών, και άνθρωπο εντυμίων, που συνήκε, παρασυνευλήθη τι κτίνε τη ανοήτη και ομοιώθη αυτής. αυτή. Αυτή ο δό αυτών σκάνδαλων αυτή, και μετατάφτα το στόματι αυτών ευδοκίσωση. Ως πρόβατα ενάδει έθεν το θάνατο πει αυτού, και κατακυριεύσουσιν κυριέψουσην η ευθύ το πρωί, και η βοήθεια αυτών. Παλαιοθήσετε εν το άδει εκ τη δόξη αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεό ρητρώσετε την ψυχή μου χειρό άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπο και όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ού το αποθνίσκει να αυτόν λείψετε τα πάντα, ούτε συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε έτσι όταν αγαθύνει αυτό εισελεύσετε έω γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ού κόψατε φως, και άνθρωπος εν τιμή, ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτή. <Τι εξάνει> δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξασε ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρή και Υιών και Αγίου Πνεύματοι και νύν και αίκη του αιώναν. Θεός, Θεών, Κύριος, ελάβησε και εκάλεσε την γυν από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει η ευτρέπεια της ωραιότητας αυτού, ο Θεός εμφανώσει εξιωθεώσιμον και ού παρασιελποίησεται. Όποιον αυτού καθίσετε και κύκλο αυτού καταιγεί σφόδρα, προσκαλέσετε τον ουρανό. Άνω και την γη του διακρίνει των λαών αυτού. Συναγάγετε αυτό του ουσίου αυτού, τους διατηθεμένου την διαθήκη ναυτού επιθυσίες. Και αναγκελούν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεό κριτήσεστη. Άκουσον λαό μου και λαλίσο Ισραήλ, και διαμαρτύρο μέση, Ο Θεό, ο Θεό σου είμαι εγώ. Ούτε επί θυσίε σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου, ενώ πιώνμες τι διαπαντώσου. Ούδε έξομαι εκ του ήκου σου μόσχους, ούδε έκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά τι πάντα τα θυρία του τριμού, κτίνει εν της και βόαις. Έγνοκα πάντα τα του ουρανού και ωραιό της αυρού με ται μου εστήνη. Εάν πεινά σου, ουμί οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγομαι κρέα τάβρων ή αίμα τράγων πίνουμε. Φύσου το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδο στο υψίσου τα σευχά Και επικάλεσαι με εν μέρα θλίψεώ και εξελούμεσαι για δοξάσισμε. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεό. Ινα τι η διηγεί τα δικαιώματά μου, και αναλαμβάνει την διαθήκη μου διαστόματό σου. Σι δε ελίζη και εξέβαλε του λόγου μου υ στα οπίσω. Ήε θεώρες χλέπτην, συνέτρεχες αυτό, και με μηχού, τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου εκλεώνασε κακίαν, και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης, και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης κάμβανον. Ταυτα επίησας και εσύγησαν, σαν ανομίαν, ότι έσομαι εσύ όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου, τα αμαρτία σου, σύνεται δί ταύτα οι του Θεού μήποτε αρπάσει και ομοίοι οριόμενος. Θυσίαν αίσυνος το ξάστησε και εκεί οδός ή αυτό το σωτηριό μου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώ με μες τη διαπαντώσου. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενόπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείσεν τις λόγους σου και νικήσεις εν το κρίνε Ιδού γαρ εν ανομίες αλήφθη, και εν αμαρτίες, εκεί εκείς εισαίμαι η μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπιστας τα άδυλα και τα κρύφια, τη σοφία σου ειδήλωσάσμι. Ραντιείσμε εις όπο πληνίσμε και υπέρ χιώνα λευκαν φύσομαι. Ακουτείς με αγαλλίαση και ευρωσύνη αγαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουνε με ναι μια Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν μου. Μία απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησατε μου. Απόδοσ την αγαλλίαση του σωτηρίου σου. Και πνεύμα τη γεμονικό στηριξώνουμε. Διδάξω ανόμου τα σωδού σου και ασεβεί επισέ επιστρέψωση. Ρίσα πιξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό τη οπηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσίαν έδοκα ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ουκέ ξουδενώσιν. Αγάθαιναν Κύριε τη Ευδοκία στους Υιών και οικοδομηθήντο τα η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αντίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος. Δόξα πατρίκια και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχια οι ίκε στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σου Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Πατρίκη και Αγιο Και νύχια οι στου αιώνα Τι εν καφχά, εν δυνατό, αν γλώσσα σου. Ως οι ξηρών επί επίοι σας δόλων. Οι γάποι αδικίαν υπερτολαλής δικαιοσύνη. Οι γάποι πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσα δολίαν. Δια τούτου ο Θεός τα θέλησε εις τέλος. Εκτήλεσε και και από αποστηνώματός σου και το ρίζωμά σου επί γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών και ερούσουν. Ιδού άνθρωπος, ως ουκέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επί το πλήθος του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη αυτού. Εγώ δε, ως η ελέα κατάκαρπος εν το του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου Χριστόν εναντίον των οσίων σου». Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκέστη Θεός. Διευθάρισαν και ευδελίχθησαν ενανομίες, ουκέστη ποιών αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού των ανθρώπων, του ειδήν η αίσθησιν ιών, η εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκέστη ποιών αγαθών, ουκέστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντε οι εργαζόμενοι που κατεστείονται στον λαόν μου εμβρός άρτου των Κύριων που και πεκαλέσαν του. Εκεί εφοβήθησαν φόβων ούτην φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπες γνωστά ανθρωπαρέσκον, κατεσχύνθησαν ότι ο Θεός εξοδένωσαν αυτούς, της δώσε εξιών το σωτήλιο του Ισραή, ενταποστρέψει το τον Θεών την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσεται Ιακώ και εφρανθήσεται Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονόμα Τη Σου σώσω με και εν τη δυνάμει Σου κρινίσμε. Ο Ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλώτρυοι επανέστησαν επ' με και κραταΐες ζήτησαν την ψυχή μου ού προέθεντο τον Θεών ενώπιον αυτό. Η ο Θεός βοηθεί και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου. Αποστρέψε τα κακά της εχθροίς μου, εν τη αληθεία Σου αυτούς. Εκουσίως θύσουσι, εξομολογήσουμε το ονόμα Τίσου, Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσωμε, και εν της εχθρής επίδεν ο φθαλμό μου. Ενότησε ο Θεός την προσευχή μου, και μη υπερίδει στην δαϊσή μου, πρόσχεσμη και εισάκουσό μου, τη διαδολεσχία μου και ετράθειο, αποφωνής εχθρού και αποθλίψεως αμαρτωλού, ότι νομίαν και ενοργήεν εγκότου μου. Καρδία με ταράχθενε μη και τηλεία θανάτου επέπεσαι νεπεμέ. Φόβου και τρόμος ήλθενε πεμέ και εκάλυψε με Και είπα τι δώσμη πτέρυγας στου υπεριστερά και πεταστήσουμε τε Ιδού εμάκρυνα, και καταπάθσω. Ιδού εμάκριναν φυγαδεύουν και οι βλύστη είναι διαιρήμου. τον σώζοντάμε από λιγοψυχίας και από καταιγίδου. Τα πόνδεσον, Κύριε, και καταδίρετος γλώσσε αυτών, ότι είδωνα ανομία και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρας τεν δικτός την γλώσση αυτήν επί αυτή αυτής, και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία και ουκ' εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόπου και δόλους, ότι ή ο αχθρός ήδη είδησέν ειπίνεν καάν, και ο μισόν επεμέ εμεγαλωρημόνησεν εκρύβιν απ' αυτού. Σύδε άνθρωποι ισόψυχε, γεμόν μου και γνωστέ μου, όσο και το αυτό ευλύ κανά με δέσματα, εν το οίκου του Θεού επορεύθηνε νομονία. Ελθέτω ότι θάνατο επ' αυτού, και καταβίτουσαν εισάδου όντε, ότι πονηρία ενδεσπαρικίε αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προ τον Θεόνε και και ο κύριο εισήκουσέ μου. Εσπέρα και πρωί και μέρε συνδρία, διηγήσω και απαγγελώ, και εισακούσετε τη φωνή μου. Λυτρώσε την ειρήνη την ψυχή μου από τον αγγιζόντον ότι εν πωλή είσαι σαν συνεμή. Ισακούσε το Θεό και ταπεινώσει αυτού ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Πού αυτοί σαν τάλεγμα, ότι ού και φοβήθησαν τον Θεό. Εξέπνε την χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, ευεδήλωσαν την διαθήκη αυτού. Διαιμερίστησαν από οργή του προσώπου αυτού και ήγγισαν εκαρδία αυτών. Υπαλήτησαν οι λόγοι αυτού και αυτοί οι συμβολίδες επίρριψαν επί την μέρη μνάμ σου και αυτός σε διαφρέψει, που δώσει τον αιώνα σ' άλλον το δικαίο, σίδε ο Θεός κατάξει αυτού αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες εμάτων και δολιότητος, που μη μισέψωσι τα σημέρα σε αυτόν, εγώ δε Κύριε ελπιώ επισέ